με 10 σαν παραγωγή και ο καταναλωτής το παίρνει 20 Σε ευχαριστώ Παναγία Ερχόμαστε λοιπόν να γίνουμε ένα τείχο, συνικό τείχο και ένα μέτωπο αντίσταση γιατί αυτή η περιβόητη όπω ακούτε ο σλόγγαν απόσταση από το χωράφι στο ράφι σκοτώνει και εμά ω παραγωγού αλλά και εσά ω καταναλωτέ. Εκαι, εγώ. Μια χαρά τα λέει. Όχι ο αγρότη, ο πρωθυπουργό. Εκαι, απαντάει αυτός. Τι τον νοιάζει. Κάνει ό,τι μπορεί για να ισχύουν αυτά που περιγράφουν οι αγρότε από τα μπλόκα. Κάνει ό,τι μπορεί για να ισχύουν αυτά που περιγράφουν και οι δύο κυρίε. Πώ θα πάτε με τα καθημερινά ψώνια, με δύσκολα. το σούπερ μάρκετ. <much> δύσκολο Μαύρο Ναι, τι Μαύρο Μαύρο χάλι. Χάλι. τι, πώ θα, yeah. θα <laughs> εδώ, <laughs> εδώ η είναι το συζητήσουμε καθόλου. Δεν μήνα. 15 και μετά Περιμένουμε Παύρο, χάλι, τι, πώ θα πάμε, Θε και λεπτομέρειε, Ποιο μήνα, Καλέ, το 15η και μετά καθόμαστε, Περιμένουν να έρθει το άλλο. Ε, και, απαντώ εγώ, Περιμένοντα το 15η Το άλλο όμω, δηλαδή είναι ένα 15η Το πρώτο βγαίνει, έτσι όπω βγαίνει. Το επόμενο είναι νεκρό, χαμένο και περιμένουμε το άλλο 15 ημέρα που θα ξαναρχίσει πρώτη του μήνα και θα φτάσει ω τις 15. Μια ζωή που μετριέται με 15 ημέρα. Όχι όμως όλα τα 15 ημέρα, τα μισά αν βάλετε τη χρονιά. Τα λένε πολύ ωραία εδώ οι δύο κυρίες. Ρωτάνε και τον ρεπόρτερ uh, που της ρωτάει. Θες και λεπτομέρειε να σου πούμε τι ωραία περνάμε στην Ελλάδα το 2024. Αυτό το εκελί, λοιπόν του Πρωθυπουργού θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά δίπλα σε φοιτητέ. <ΣΟ'> Θέλω να καταθέσουν ένα νόμο και να εφαρμόσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι καταστροφικό για την προοπτική μας, καταστροφικό για τα πτυχία μας Εκεί; και, απαντώ εγώ Με τρομάζει το ότι το πανεπιστήμιο που σπουδάζω και γενικά το δημόσιο πανεπιστήμιο θα υποβαθμιστεί και άλλο Εκεί; και, απαντώ εγώ Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σταματήσουν, μέχρι να αποσυρθούν οι εξαγγελίε <ΣΣΣΣ> και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος τον αγώνα μας <ΣΣΣ> Ωραίο το και μετά καθόμαστε, περιμένουν να το άλλο. Ωραίο είναι. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο είναι ωραίο που λέει, Καθόμαστε και περιμένουμε να περάσουν οι μέρες. Σχήμα λόγου βεβαίω, αλλά τα λένε πολύ ωραία και τα θερούν και δεδομένα. Ωραίες συζητήσει προκύπτουν σε αυτό τον τόπο με τα αυτονόητα. Και πώ αυτά λείπουν και πώ οι άνθρωποι τα αναπληρώνουν ή προσπαθούν να τα αναπληρώσουν με εφιολογήματα, με αστεία, με κάτι εν πάση περιπτώσει για να χορτάσουν και το χρόνο και οτιδήποτε μπορεί να χορτάσει. Επειδή είμαστε του φοιτητέ, να θυμηθούμε τι έχει γίνει και με την περίφημη Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Θυμόσαστε τι μα έλεγαν στην προηγούμενη τετραετία, ήταν προεκλογική δέσμευση, τη φτιάξανε, υπήρχαν διαδηλώσει. Και από φοιτητέ και από εργαζόμενου στα πανεπιστήμια, εκπαιδευτικού, καθηγητέ, λέγανε όλοι δεν θα ισχύσει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να ισχύσει. Τελικά δεν ίσχυσε. Του έχουν αποσύρει, κανεί δεν ξέρει που είναι, του πήγανε δηλαδή σε άλλε υπηρεσίε, αλλά δεν μιλάει κανεί για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και χθε το πρωί είχε καλεσμένο ο Άρη Πορτοσάλη στο ραδιόφωνο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και έγινε ο εξή διάλογο. Πανεπιστημιακή αστυνομία την ξεχάσαμε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοείται πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν ξέρω τι εννοείται πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό που κατήργησαν οι φοιτητέ με του διαδηλώσει του και τον αγώνα του, γιατί φαινόταν ότι δεν μπορεί να συνεπάρξουν μέσα σε έναν χώρο μάλιστα, ιδρύματο πεδία, ανότατη πεδία, με τη ζωντάνια των φοιτητών, το όλο αυτό να υπάρχουν και οι φύλακε δίπλα να φιλάνε τα πάντα να παρακολουθούν τα πάντα οπότε όλο αυτό η φούσκα που μα είχαν ζαλίσει τότε. Τώρα δεν ξέρει ο αρμόδιο υπουργό γιατί. Επί Χρυσοχόηδη είχε ξεκινήσει όλο αυτό. Τώρα βγαίνει στη συνεντεύξη και λέει: Δεν ξέρω τι εννοείται πανεπιστημιακή αστυνομία. Κάπω έτσι πρέπει να πάει και ο αντισυνταγματικό νόμο για την τσαλαπάτηση του άρθρου 16 που απαγορεύει ρητό την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να μείνουμε λίγο στου αγρότε, οι οποίοι σήμερα, όπω μάθαμε από τον κύριο Αυγενάκη τον υπουργό των Αρμόδιο, δεν είναι υποκινούμενοι. Κύριε, ξέρετε καλά ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν οι καταγραφέ. Για να, ε, για να έχουμε τα πορίσματα, μόλι έχουμε έναν. Άρα γιατί διαμαρτύρονται. διότι το μεγαλύτερο. Και μάλιστα έχουν βγει και οι ενεδημοκράτε, Άγονται στα μπλόκα. Δεν γιατί διαμαρτύρονται. Είναι αγνώμονε, έχουμε... είναι, είναι... Τώρα είναι, αγλώμονες... είναι βαλτί, το... Γιατί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν υπάρχουν κομματικά πρόσωπα σε αυτού που αυτή τη στιγμή εκφράζουν την αγωνία του. Τη μέρα είναι. Σήμερα Παρασκευή. Το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Σήμερα μα είπε ότι δεν είναι υποκινούμενη Το προηγούμενο σαββατοκύριακο έλεγε στον αυτιά. Αλλά Επουργέ. αιτήματα ναι, ναι. τα οποία έρχονται σοριδών, σκόρπια, χωρίς καμία συνοχή από διαφόρους που, που προκαλούν, που επιθυμούν, υποκινούν, Αυτέ οι κινητοποιήσει που έχουν συγκεκριμένε κομματικέ αφετηρίες γιατί κάτι το ξέρετε. Με μικρό χωριό, Ελλάδα. Ε, ε, ε, ε, οι υποκινητέ. Κατά βάση. Ό,τι δεν υπονοώ. Στο το λέω πολύ δυνατά και καθαρά. Ε, ναι. Οι υποκινητέ, στην πλειονότητά του, οι υποκινητέ των κινητοποιήσεων, στην πλειονότητά του έχουν κομματική απόχρωση. Α, ήταν υποκινούμενοι. Αλλά σήμερα ξαφνικά γίναν μη υποκινούμενοι. Να δούμε αύριο τι ακριβώ θα συμβεί. Τακτικέ, επειδή βλέπουν ότι τα μπλόκα. θεριεύουνε, είναι εκεί, δεν φεύγουνε, δεν πείθονται και πώς να πιστούν δηλαδή, είναι θέμα πειθού όταν η ζωή είναι αυτή που είναι και τα νούμερα είναι αυτά που είναι στους ατομικούς και επαγγελματικού τους προπολογισμού. πώς να πιστεί κανείς. Έτσι λοιπόν έχουν και κέφι όπως πάντα οι αγρότες και κυκλοφορούν τα τραχτέρ με τις κόρνες σε γνωστούς μουσικούς ρυθμούς. Είναι και το τρακτέρ περνάει κοντά με αυτό τον τρόπο, νούμερο ένα, νούμερο δύο τώρα. <σομίως> Έχει και νούμερο τρία όμω. Κάπου και ήχοι, κάμπου δεν είναι μόνο κάπου. Δεν έχουν αντιγράψει στο Hollywood Πάνε όμω, όχι μόνο και την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Έχουν κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν κι άλλα. Αυτά διαλέξαμε εμεί. Βάλαμε και τα κανονικά δίπλα για να κάνουμε τη σύγκριση να δούμε πώ κορνάει ο αγρότη. Ξέρει να κορνάει. Από ό,τι φαίνεται, ξέρει να κορνάει. Το πάει μια χαρά. Να έρθουμε στα σοβαρά τώρα εδώ για την ακρίβεια. Θα έρθουμε στα σοβαρά, αλλά θα πάμε πίσω. Γιατί υπάρχει συζήτηση που έχει. Διαιγύρει τα πάθη και τα ένστικτα της σκέψης, Έχουν δημιουργηθεί πονηρέ σκέψει. Μιλάμε για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Και τοποθετούνται Μητροπολίτε, ο ένα πίσω από τον άλλον. Και ο Βελόπουλο να προσπαθεί να μα αποδείξει κάτι για την αρχαιότητα. Πάλι ο άλλο ρωτάει. που θα βρούμε το βιβλίο για τον Αλέξανδρο για την ομοφυλοφιλία στην αρχαία Σα είπα ρε παιδιά, σε εκδόση κάρμο. Υπάρχει σε εκδόση κάρμο. Πάρτε, αντιλάμβω και το. Είναι λίγα τα κομμάτια. Δεν, υπάρχει, δεν έχει τίποτα. Είναι. Π, π, 20 ετών βιβλίο. Αλλά μέσα είναι όλη η αρχαία βι βι βι βιβλιογραφία και οι πηγές για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτά που λένε. Δεν ήταν αρχαία η Ελένη Δεν ήταν αρχαία η Ελένη Σωμαφυλόφυλλη όλη. Δεν ήταν η Ελένη Σωμαφυλόφυλλη όλη. δεν ήταν όλοι, ορίστε να το λέει Έχει γραφτεί βιβλίο που λέει ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν αυτό που τώρα Ωραίο ενδιαφέρον, έχει ένα ενδιαφέρον Αν βρεθούμε από τι τάδες να πάμε να το πάρουμε Για να ξέρουμε ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν Για να μην ε, Να μιλάμε σε μια βάση λογική Και συγκεκριμένη, πολύ σημαντικό αυτό Εδώ ο Βελόπουλος προς τους ε, ακροατές τη ραδιοφωνική του εκπομπή Είναι και συνάδελφο. Τα όσα γίνονται στα νοσοκομεία τα ακούμε. Όσα θέλει να κάνει, γιατί δεν πρόκειται να τα κάνει όλα αυτά, προφανώ. Τα ακούμε από τον αρμόδιο υπουργό, υπουργό Υγεία, Συνάδωνη Γεωργιάδης με τα απογευματινά χειρουργία, με τα πρωινά χειρουργία Που το κάνει όλο αυτό για να κερδίσουν όσοι είναι στη λίστα των πρωινών χειρουργείων, που τώρα θα πληρώσουν και θα πάνε στα απογευματινά χειρουργία Και από όλο αυτό, όπω λέει ο ίδιο, έχουν ε, ε, στεναχωρηθεί πάρα πολύ οι κλινικάρχε, γιατί αυτού χτυπάει. το συγκεκριμένο συγκεκριμένη διάταξη και όχι η ιδέα, ακόμη η ιδέα, και όχι τους απλού ανθρώπου, και βγαίνουν βεβαίως και οι γιατροί μετά το πρώτο σοκ αυτής της δήλωσης, ο ένας μετά τον άλλον και οι σε τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν ναι, όλοι και τα σωματεία από τη διάβασα, θα συνεδριάσουν οι σύλλογοι, αλλά βγαίνουν οι γιατροί και οι παγόνοι που είναι δικοί του, αλλά και άλλοι. Και λένε ότι όλα αυτά είναι αστιότητες. Θα ακούσουμε εδώ τον Πάνο Παπα-Νικολάου, γνωστός γιατρός με δράση στα social media είναι και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Παράδειγμα, το νοσοκομείο της Νίκαιας. Από τις 10 χειρουργικές αίθουσες που είναι εξοπλισμένες μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε λειτουργούσαν μόνο οι 7 λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Είχαμε και άλλες νοσηλευτών. Λόγω βαριά ασθένεια που δεν μπορούν να πληρωθούν, από προχθέ Δευτέρα λειτουργούν μόνο οι έξι χειρουργικέ αίθουσες στι δέκα. Με μεγάλα νοσοκομεία Θεσσαλονίκη. Όπω για παράδειγμα το υποκράτιο Θεσσαλονίκη του Παπανικό Λαού. Εκεί έχουμε τεράστια ελλείψει ιατρικού προσωπικού χειρουργείων, δηλαδή άνεση ολόγων. Διότι, όπω έχουν ανακοινώσει οι ίδιοι γιατροί και δεν έχει διαψευστεί τα επίσημα στοιχεία, το 30% σε όλη τη χώρα των χειρουργικών κλινών είναι κλειστέ. Επειδή θέλει και επειδή υπάρχουν ουρές στα χειρουργία Ένα πρώτο βήμα και η λογική λέει ότι ανοίγουμε τις κλειστές, τα κλειστά χειρουργικά τραπέζια Στο Νίκιας, εδώ ο γιατρός ο συγκεκριμένος είναι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο Είπε ότι 6 από τις 10 λειτουργούν Τα άλλα κρεβάτια είναι κλειστά Και είναι κλειστά επειδή δεν υπάρχει προσωπικό ή Δεν υπάρχει υποδομία αλλά νομίζω ότι το προσωπικό είναι αυτό που Τα κρατάει κλειστά. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη λύση, ιδέα θα ήταν αυτή. Πριν αρχίσει το απόγευμα, το μεσημέρι, το πρωί, τα μεσάνυχτα και όλε τι άλλε πολύ ωραίε ιδέε. Μια δεύτερη ιδέα να προσλάβει προσωπικό. Με τέτοιε τραγικές ελλείψει σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα, πια απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Μάλιστα. Αν επιμείνει ο κύριο Γεωργιάδη αυτό που λέει, ε, ε, α, απλούστατα αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνονται σχεδόν καθόλου. Πρωινά δωρεάν χειρουργία Για oh! τα δύο δεν μπορούν να γίνουν Δεν υπάρχει προσωπικό για να γίνουν και τα δύο <Το> Άρα λοιπόν Αυτό που λέει Είναι ότι θα αναγκάσει τον κάθε πολίτη Αν έχουν Που, που έχουν πληρώσει πόσε δεκαετίες Ασφαλιστικές φορές περίδαψης oh, Και πόσε δεκαετίες φόρους σκληρούς αν έχουν ένα πρόβλημα ας πούμε και ευχόμαστε απλό ας πούμε μια κύλιος φοιικού με σπονδύλιο δίσκου δεν πεθαίνεις από αυτό αλλά πονάει ανυπόφορα το πόδι σου για να μπορέσουν να χειρουργηθούν θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους 1500 ευρώ κρατικό φακελάκι γιατί αυτό είναι το 30% του κλειστού ενωποιημένου στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα είναι νόμιμος εισαγωγικά κρατικό φακελάκι Ναι, γιατί το άλλο πρέπει να βρει τώρα φάκελο κανονικό να τα βάλει στην τσέπη του γιατρού που ήταν και λιγότερο από 1500. Εδώ τώρα και αυξάνονται τα φακελάκια και θεσμοθετούνται. Όλα αυτά ιδέε του Υπουργού. Από κάτω οι γιατροί γελάνε γιατί ξέρουν ακριβώ την κατάσταση, τι επικρατεί και θα την πληρώσει για άλλη μια φορά, είτε έτσι, είτε Ο ασθενή που πληρώνει σε όλη του τη ζωή φόρου, σκληρού φόρου, για να έχει υγεία. Και τελικά δεν την έχει. Και η λύση που προκρίνεται είναι να πληρώνει να έχει την αυτονόητη υγεία που δεν την έχει έτσι κι αλλιώ. Εμεί όμω, εσεί όλοι, ποιον πιστεύετε, Το γιατρό που τα απαιτεί όπω τα απεί, ή τον υπουργό. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε: Διά ποιο είναι το πρόβλημά σα, Ότι κάποιοι έχετε κάτι να πληρώσετε και θέλουν να κυρωθείτε γρηγορότερα. Ωραία. Αντί να σα πω, είτε πηγαίνετε σε μια ιδιωτική κλινική και πολύ περισσότερα, ή αντί να σα πω, δώστε φακελάκι που δεν πρέπει, ή αντί να σα πω, μη δώστε φακελάκι, αν δείτε κάποιου να στη σειρά, σα δίνω μια νόμιμη διέξοδο το απόγευμα, νόμει για το γιατρό. νόμοι για τον ασθενή για να μπορεί να κάνεις την επέμβασή σου γρηγορότερα πληρώντας τη συμμετοχή σου Τι λέει? Μαλακίες. Δυο μήνες καλέ, το 15 μέρο και μετά καθόμαστε, περιμένουν να έρθει το άλλο Εμ, καθόσαστε 15 μέρες το μήνα, ε, έχετε και παράπονα γιατί θα έρθει το άλλο που θα έχει λεφτά θα πρέπει να πας να ψωνίσεις στο σπερμάρκετ από εδώ, από εκεί μια κίνηση, ένα άγχος ενώ το δεύτερο 15 μέρο είναι ωραίο, χαλαρό δεν έχει τίποτα, περιμένεις να έρθει μόνο μια δουλειά κάνεις, περιμένεις, να έρθει το επόμενο θα γυρίσουμε πάλι λίγο στους αγρότες γιατί βγαίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής ο κ. Μπάρκας και λέει τις 8, τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε και ο Κασελάκης με σχετικό βίντεο πριν τσακώθει με τον Πολάκη. Και σε αυτό λοιπόν στην εκπομπή που ήταν ο Μπάρκας απαριθμεί τα 8 μέτρα και τον ρωτάνε κάτι αυτονόητο και περιμένουμε όλη με την κοστολόγηση των μέτρων. Έχουμε βάλει 8 προτάσει και οι προτάσει μα είναι συγκεκριμένε. Ποιε είναι αυτέ. Επιγραμματικά, για να ικανοποιήσω. Επιγραμματικά, μια ερώτηση να σα κάνω. Επιγραμματικά. Ειδικό φυσικό κατανάλωση στο πετρέλαιο, να κατέβει ο ΦΠΑ στο 6% 100, από το 24% που είναι σήμερα. Αγροτικό ρεύμα, πλαφών στις 7, στι 7 cents ανά κιλοβατόρα. Επιδότηση ζωοτροφών και λοιπασμάτων. Κύριε Μπάρκα, τραβάμε γραμμή. Τραβά γραμμή. Κάτω από αυτή τη γραμμή, τι γράφουμε, δηλαδή ποιο είναι το κόστο αυτών των μέτρων. Το κόστο είναι. το κόστος το οποίο θα πρέπει να πάρουν από τις εταιρείε οι οποίες βγάζουν τόσα πολλά λεφτά. Νούμε, Εμείς... ε, έναν αριθμό θα μας πείτε. Δε, Όχι, δεν θα σας πω αριθμό. Νούμε, Εμείς... ε, έναν αριθμό θα μας πείτε. Δε, Όχι, δεν θα σας πω αριθμό. Και ξέρετε γιατί δεν θα σας πω αριθμό. Γιατί αυτή τη στιγμή η, η χώρα βρίσκεται σε σοβαρά το πρόβλημα επισητιστικής κρίσης. Και όλοι ξέρουν, όταν μια χώρα βρίσκεται σε επιστηριστική κρίση δεν λέμε αριθμού. Λέμε όλα τα άλλα εκτό από αριθμού. Έτσι λοιπόν δεν μάθουμε πόσο στοιχίζει όλο αυτό το πρόγραμμα οι 8 θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες Νομίζω δεν ενδιαφέρεται και κανείς να μάθει Ούτε και οι ίδιοι από ό,τι έχω καταλάβει Δεν ήξερε προφανώς ο Μπάρκας, δεν ήξερε και ο Κασελάκης που τα έλεγε Και αυτός που τα έγραψε αρχικά Που να έχουν κουράγιο τώρα και κέφι να κοστολογήσουν. Για ποιο λόγο να κοστολογήσουν, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να τα εφαρμόσουν, Όχι. Οπότε πετάνε τα νούμερα και βγαίνει ο μπάρκα εδώ και λέει: Δεν θα σα πω γιατί έχουμε επισυτιστική κρίση. Βρήκε κάτι να κολλήσει. Ανέσυρε το νούμερο 28 επιχείρημα, το κόλλησε στο νούμερο 1 και βγήκε αυτό το απάβγασμα λογική. Έχετε δει σε διάφορε πόλει και του εξωτερικού. Και από βίντεο, αν δεν έχετε πάει και εδώ στην Ελλάδα στι εισόδου των πόλεων, βάζουν το I love Athens. Καβάλα, δράμα, πάτρα, βουλιαγμένοι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε στη Βουλιαγμένη. Αθήνα, υπάρχει ένα Αθήνα στο. δίπλα από την Αμερικανική πρεσβεία, εκεί στο πάρκο. Είχε βάλει τα Χριστούγεννα ο πρώην δήμαρχο, καθηγητή του Χάρβαρου, τώρα επιτυχημένο, που έγραφε Αθήνα. Είναι ένα φωτισμένο. Απατάει στο πεζοδρόμιο. Το λέω για όσους δεν το έχουν δει. Γενικώ είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Το βάζουν σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Όποια πόλη είναι θα βάλει μια καρδιά. Το στείνει ένα πεζοδρόμιο, συνήθως ή σε πλατείες ή σε εισόδους των πόλεων. Στην Μητυλίνη τώρα φτιάξαν ένα πάρκο εκεί στι ανακατασκευές ο Δήμος και είναι ο αντιδήμαρχος, ε, ο κ. Κατζανό, αν το λέω σωστά, ναι, και παρουσιάζει το ανακαινισμένο πάρκο. Οι τελευταίε πινελιές μένουν για να ολοκληρωθεί η παρέμβαση στο δημοτικό κήπο, όπου συνεχίζονται οι εργασίε ευπρεπισμού από το Δήμο Μητυλίνη. Ο Δήμαρχο Καθημερινότητα Γιώργος Κατζανό μίλησε στον νεόλο για τι εργασίε αλλά και τι παρεμβάσει που θα γίνουν στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου. Ήδη τελειώνουμε την παρέμβασή μα στον κήπο. Θα φωταγωγηθεί. Θα μπουν τα γράμματα Ελόβ Λέσβο. Το, το έχετε δει σε άλλε πόλει, το έχετε δει αυτό. Όχι αυτά τα φαντάζουμε στον ύπνο μου. Όταν κοιμάμαι... κι το... κιόλας. Ναι. Τις ώρες που κοιμάμαι φαντάζομαι κάτι, ψυπνάω και το φτιάχνω. Κοίτανα δες που έχουν αντιγράψει όλες οι πόλεις του κόσμου τη Μιτιλίνη και έχει βάλει η Λόβ Θα ανάψει το βράδυ σήμερα, πότε θα γίνει όλο αυτό. Και ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος δεν το έχει δει πουθενά. Δεν υπάρχει άλλωστε πουθενά. Μόνο του κοιμάται και το ρωτάει δημοσιογράφο: Κοιμάστε κιόλα. Ναι, λέει, απάντησα, το κοιμάμε κιόλα. Και εκεί λοιπόν φαντάστηκε και σου λέει να κάνουμε ένα με φώτα να το βάλουμε εκεί στην πλατεία. Ωραία ιδέα, πρωτότυπη. Α το κατοχυρώσουμε, μην το κλέψουν Και δούμε, η Λόγνια Νέα Υόρκη ή δεν ξέρω εγώ, Τορόντο και διάφορα άλλα τέτοια. Να μείνει εδώ η ιδέα, γιατί οι Έλληνε είναι πίσω απ' όλα. Ό,τι ιδέα υπάρχει στον πλανήτη, την έχει σκεφτεί ή ονειρευτεί φανταστεί στον ύπνο του πάντα. Έλληνα. Αυτά είναι τα αστεία της υπόθεσης. Πάμε τώρα σε σοβαρή είδηση. Δουλεύετε εδώ στο κομμωτήριο τη Ερμού, στο κουρείο που επιλέγει ο Στέφανο Κασελάκη για να έρχεται να ανανεώνει τα μαλλιά του. Ε, είναι χρόνια πελάτη σα. Ναι, είναι χρόνια πελάτη μα. Έρχεται στο, στο κομμωτήριό μα, το, το αρέσει και κουρεύεται, εχθενίζεται. Ήρθε λοιπόν το απόγευμα τη Τετάρτη για να κουρευτεί και μάλιστα επέλεξε αυτή τη φορά στρατιωτικό κούρεμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Επέλεξε λίγο πιο κοντό κούρεμα. Ναι. Αυτό είναι Συνήθω δεν το κάνει έτσι αλλά. Σα είπε ότι φεύγει φανταρό. Ναι, πάει Φαντάρος και γι' αυτό επέλεξε και το συγκεκριμένο κούρεμα. Δεν είναι λογικό. Όταν πα φαντάρο δύο μήνε πριν δεν κουρεύεσαι. θα χρειαστεί να ξανακουρευτεί προφανώ. Αυτά είναι τα σοβαρά, αυτή είναι η ενημέρωση από τι πρωινέ εκπομπέ ότι κουρεύτηκε ο Κασελάκη. Είχαμε καιρό να μάθουμε για το τι κάνει τι μη πολιτικέ όρεση του Κασελάκη. Δηλαδή στα πολιτικά τον βλέπουμε, τσακώνται με τον πολλά σφάζονται. Τα ξέρουμε και είναι πολύ ωραίο όλα αυτά. έχουν και ένα συνέδριο. Μετά το συνέδριο θα πάει Φαντάρο. Θα το έχει όλα στο κόμμα. Τέλεια. Ταζει τη βάρλη και πάει μετά Φαντάρο. Αλλά έχει αρχίσει να κουρεύεται από τώρα. σω να του πει και κανένα σύντροφο: Δεν κουρεύεσαι σε καμιά συνεδρίαση. Το πήρε τη Δεν καταλαβαίνει και τα υπονοούμενα γενικώ. Επειδή είναι ομογενή. Και το έκανε αυτό. Υλοποίησε την οδηγία, πρόταση, προτροπή του συντρόφου. Αυτά τα πολύ ωραία. Η μουσική που ακούμε σήμερα. Έχει τίτλο Σταλιγκράντο, από του Μπάντα Μπασότη, γιατί σαν σήμερα το 1943, λήγει η ηρωική μάχη του Στάλιγκραντ, που κράτησε 140 μέρε και έληξε με τη συντριβή τη 6 ης Γερμανική Στρατιά. Είναι πολύ ιδιαίτερο ο τρόπο που παραδόθηκε αυτή η στρατιά, ακόμη και ο στρατηγό. Η νίκη των Σοβιετικών κόκκινου στρατού στο Στάλιγκραντ σηματοδότησε την αλλαγή στην ροή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγινε το σύμβολο τη πρώτη. μάχης του πολέμου κατά του φασισμού Είναι η στιγμή, πίνα και μπάζα κάτω από του όρμου. Η πόλη αντιστέκεται σαν να τσάλει. Οι δρόμοι του Στάλιγκραντ είστε στρωμένοι με αίμα. Μια γυναίκα από γρανίτη γελάει σε χίλια οδοφράγματα στον παγωμένο δρόμο τη. Ισβάστηγα το ξέρει. Από εδώ και πέρα θα βρείτε το Στάλιγκραντ σε κάθε πόλη. Η ορχήστρα βάζει του αξιωματικού να χορεύουν στα καφενεία. Ο χειμώνα βάζει το κρύο στα κόκαλα. Ομω μέσα στι φυλακέ ο αέρα και η χοροδία του κόκκκινου στρατού. Το ραδιόφωνο στο σκοτάδι και 7 εργάτες, επτά ποτήρια τσουγκρίζουν για το Λένιν και, ο Στάλιγκραντ, και το Στάλιγκραντ φτάνει στην Αγρικία και στον Αχυρώνα. Ένα καπέλο πετάει, ένας άντρας γελάει και τη το του του στον παγωμένο δρόμο της, η για το ξέρει, το ρεφρέν αυτό. Από εδώ και πέρα θα βρείτε το Στάλιγκραντ σε κάθε πόλη, έτσι ένα ελαφρύ τραγουδάκι. Μεσημεριάτικο, ό,τι πρέπει μετά τα κουρέματα και όλα τα υπόλοιπα. Ελληνοφρένη εδώ, 211 10 80 80 σας περιμένει μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, βάζουμε πρώτο μέρος λαού και πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, σου Μαναρή. Πιο δυνατά, λίγο. Όχι, να με συγχωρεί. Δεν το έχει στο μυαλό σου. Λε, θα μιλήσω σιγά και ό,τι ακούσει. Σε προβληματίσω. Πρώτον, με την εκπομπή τόση ώρα <laughs> και μπριάχνε ένα ημετό. Με την εκπομπή. Όχι, για το φιέρωμα αυτό, με το γλίψιμο μου, μου ήρθε κάτι. Γιάννη Οικονόμου. Όπω είναι γνωστό, ο Κυριάκο Μτζοτάκη βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο πρωθυπουργό είναι πραγματικά ένα ηγέτη πολύ μεγάλη διεθνού αξινοπολία. Και δεύτερον, πώ Να παρώ το σου πω, μισό λεπτό. Για πάρε. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Να ελληνικό κοινοβούλιο. Εκεί που η μαγεία τη μίζα συναντά την ψυχολογία των βουλευτών μα. Να Μαρή, κατσαφάδε είσαι. Εγώ, εγώ. Εκεί που η μαγεία τη φύση συναντά την ψυχολογία τη ύλη. Μαρή, ήθελα μια κρέμα για τι αεμοροίδε. Εδώ πέρα συνεχώ μου ζητάνε ακουρατέ και δεν έχω να πουλήσω. Θα σε στο κάρω εγώ, don't worry. Oh, okay. Α, οκ. να πω. Α, την είπε η σου. Να σε καλά Ναι, υποστόλη. Εγώ είμαι. Ε, δε ακου, δεν ακούγεσαι καλά, τέλο πάντων. Τώρα με ακού καλύτερα. Όχι, δεν ακούγεσαι. Τέλο πάντων, εγώ φώναζα να σε ακούω. Θέλω να ε, δώσω μια απάντηση σε αυτό το χουντόσπερμα που είπε για τα νοσοκομεία που τα κάνει ο καπιταλισμό και δεν θα πάνε οι κομμουνιστέ. Μισό ένα... λεπτόκι να ξεκαθαρίζετε ποιο χουντόσπερμα τη κυβέρνηση από όλα εννοείται. Να καταλαβαίνουμε, ε, δεν είναι ένα. Δεν ένα όλα. Ένα, ένα όλα, πιο όλα. Απ όλα. Ε, αυτό που είπε για τα νοσοκομεία. <laughs> τέλο πάντων, ναι, άντε. <laughs>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 Ναι, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Έλα, Αποστόλη, έλα, σα ακούω πολλά, πολλά χρόνια. Ο Μιχάλης είμαι από το Ρέθινο. Καλά είσαι. Γεια σου, Μιχάλη, όλα καλά. Όλα καλά. Θα έρθεις και φέτος κάτω στην Κρήτη, θα κατέβει. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, έλα και στο Ρέθινο. Είχα έρθει και στην περισυνή σου παράσταση. Ήτανε καταπληκτική. Η ορχήστρα ήταν τέλεια. Μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Μα έκανε και γελάσαμε. Και σε περιμένω πάλι κάτω στην Κρήτη να σε ξαναδω. <Το> <στολή> Έλα. Έλα ρε, μην άρε, σήκωσε εδώ. Μην άρε, εμένα. Σα παίρνω τόση ώρα. Και τι Σε έγινε, εγώ, ρε φιλέ. Τσα <στολή> αποκαλέεσαι τώρα, δεν καταλαβαίνω. Ατρεφέ, όχι. Απ' αν... το ξέρει, αγαπάμε όλοι. Αλλιώ δεν θα έπρεπε να τη λέω. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Βάζουμε να ακούμε να ειδήσει, ρε φιλέ. Και ακούμε κάτι δημοσιογράφου και πρώτο κλασάτου δημοσιογράφου. Δεν να αρθώσουν. Ε. ο. Η, α, ο, ο, ο, ο, ο πολύ σπαστικό για τα πιά μα. Δεύτερο. Ε, άμα ήταν μορφωμένοι, θα ήταν δημοσιογράφοι. Είχαμε ραφάλ, δεν είχαμε ραφάλ, δεν πήραμε ραφάλ. Είχαμε, πήραμε. τα έπρεξα τα γιατί θα θέλαμε ραφάλ. Δεν τελειώνουν αυτά, δεν τελειώνουν. Ήρθα να μου λε τώρα, κάνω συλλογή αυτοκινητάκια, τελείωσα. Τελειώνει αυτό. Η ελληνική πολεμική αεροπορία να πάρει τα πέντε θα είναι η μοναδική στον κόσμο που θα έχει. F-16 Viper, Rafal και F-35. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Δεν πληρώσουμε τη συλλογή αυτή. Γιατί ποιος θα την πλήρωνε. Ναι, αυτό το ξέραμε. Τι. Δηλαδή πρέπει να μας πηδάνε οι Γάλλοι, πρέπει να μας πηδάνε και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, έναν κόμμενο σταθερό δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν γίνεται αγάπη μου, η Λυκιά, γιατί είμαστε και εμείς τα περδόνες. Μια από εδώ, μια από εκεί. Μας αρέσει το κουνά με το που... Α, Αυτά πληρώνουμε. <ΣΣ> Ποιο μήνε καλέ, το 15η και μετά καθόμαστε. Περιμένουν να έρθει το άλλο, Τι τυχεροί που είναι αυτή η κύριοι. Ποιο δεν τη ζηλεύει, Αυτή και την διπλανή τη που κάθονται 15 μέρε και περιμένουν να έρθει το άλλο, κάτι να κάνουν και μετά να ξανακάτσουν σε 15 μέρε. Όταν λέμε κάθονται, κάθονται κάτω. Δεν είναι Όρθι, όρθι όπω είναι ο Βελόπουλο. Προειδεύει του Έλληνε και να μην μπορούν η ελληνική λύση να πάρει κεφάλι και να πάει πάνω από 15%. Γιατί το πρόβλημά του είναι αυτό. Το πρόβλημά του είναι αυτό Γιατί είμαστε η σοβαρή φωνή με επιχειρήματα Γιατί είμαστε η σοβαρή φωνή με επιχειρήματα Χριστάς Λίγο νερό ρε, παιδιά νερό Και έχουν βάλει λιτού και δεμένους να μας εξαφανίσουν Αλλά είμαστε επτά ψυχοι ρε. Δεν παθαίνουμε τίποτα Όρθιοι Όρθιοι κανονικά εκεί Όχι στα τέσσερα Όχι στα τέσσερα Επειδή ακριβώς είναι η σοβαρή φωνή με επιχειρήματα από όλο το πολιτικό στερέωμα αν κάποια φωνή είναι σοβαρή με επιχειρήματα αυτή είναι το κόμμα του Βελόπουλου το καταλαβαίνει ο καθένας, το βλέπει και όλος το εκτιμάει και ο λαός, βλέπω στις δημοσκοπήσεις οπότε πάμε όλοι μια χαρά Είπαμε λαός, να ακούσουμε το δεύτερο μέρος Έλα μάνα μου. Έλα yeah. Όμορφα. Καύλα όχι όμορφη. Έχει φίξε ο το κρύο, μια χαρά Να σου πω. καλά να γίνει καμία οικονομία στο γυμναστήριο γιατί δεν με έβλεπα καλά. ναι καλά, καλά καίσατε μου καλά κάνεις Όλοι κάνουμε γλουτιέ αλλά το κρύο είναι άλλη δουλειά. Άλλο γιατρό λοιπόν Για το παπαδαριό πρώτα Για το παπαδαριό. Ερώτηση τώρα. Να μην τα κάνουμε όλα είσα κι ομοιόλοιμον. Εάν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, δεν εξετάζω τα ρίζα, πασόκι, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλο, θα είχαν βγει στου δρόμου με τα μανουάλια, με του σταυρού για τον νόμο, λέω έτσι. Θα είχαν κατεβάσει και συνθήματα ελληνική οικογένεια, όπω έλεγα για τη Μακεδονία, ελληνική και να κάνουμε μαλακίε. Τίποτα, θα <συσχεσί> υπήρχε μια προσφορά στο θέαμα και τώρα μαλακίε. Περιμένουμε καμιά ταυτότητα για να δούμε <συσχεσί> κάτι <συσχεσί> ωραίο. Δεν είναι τίποτα, παπαριέ, δηλαδή εξάμπονο λέει. Εν τίποτα δεν πάμε εξησία, δηλαδή δεν πρέπει να γελάσει πι Βάλε μια κάμερα, κάτι ρε παιδί μου, παλιά, ήξερες, ακολουθείς τη Λουκά, ήξερες ότι κάτι θα δεις. Τώρα... Μετανιώστε! Μετανιώστε! Ήρθε, είστε ζωντανοί νεκροί! Καλά, πει τώρα ρε παιδί μου, εντάξει Λουκά, τώρα είναι live. Τώρα άμα τα κάνω και κλεισμένο το θύρο, να το χέσω. τι να κάνω, βάλε κάμερε, μέσα live. Αυτό λέω Πασάβο και στη βονή, πετράκι, είναι, άστα. πάει στα διάλεια. Δεν είναι Πετράκη, <ΣΣΣ> Είναι στον δρόμο και όλα, με όλα Μα τώρα όλα... πλαστιμάτε και μιλάμε για εκκλησία <συρίζει> Σα παρακαλώ.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 Η χέρια Ατελώ να κάνουν αίτηση, να τι έχουν οι ζημιέ. Οι άνθρωποι δεν πιάνονταν, Σε αγαναστούρια την κάθε που λένε. Έλα, έλα. Και έγινε. Καλά. Να έχω ξαναδεί τώρα. Σε παίρνω για να πούμε λίγο για τα τρέχοντα. Λοιπόν, ξεκινάμε από του Μοφιλόφου. Κοίταξε να δισφείλε, εγώ κουκουέ είμαι, γουστάρω, αλλά εδώ πέρα πραγματικά με έχουν εμπεσει. Έχω ακούσει την τοποθέτηση του θείου τι προέλε θυμάσει πάρα πολλέ φορέ. Συμφωνώ απολύτω, απλώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω δεσμεύει. Και είμαι καλόπιστα προσπαθώ να πω μήπω γι' αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Διάβασα και προχθέ αυτό που αναρτήσαν την απόφαση κεντρική επιτροπή απόφαση. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καταλαβαίνω, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορώ να. Μιώ θα αναγυνάμε μέσα από την ουρά μου. Γιατί κατά τα λοιπά η θέση για την ακρίβεια, για τα πανεπιστήμια, σε όλα τα άλλα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω αυτό το κόλμα και δεν ξέρω. Δηλαδή μία αριστερά αυτή τη στιγμή που φίλει και είναι η μόνη αυτή τη στιγμή στη χώρα, αλλά με αυτό γιατί η αριστερή είναι λίγο ξέρει. ψυχό Θα πάρει σε κανένα σύριζα, μηχαζό, θα πάρει σε κανένα βαρφάκι, θα φύγουν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ρε το όλαι, Δεν μπορεί να μου το εξηγήσει. Εγώ θα το εξηγήσω. Δεν το καταλαβαίνω ολόκληρο του κουκέ. 13 σελίδε αγαπησε ο παστιά. Θα το εξηγήσω εγώ. Όχι, Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου. Αλλά όταν οριμάσουν οι συνθήκε όμω και το κουκουέ θα είναι σύμφωνο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι. Όχι, το κουκουέ, ότι θα είναι στη σωστή πλευρά. Αλλά εντάξει. Μην αργούμε λίγο πιο γρήγορα. Λίγο πιο αυτό. είναι αυτέ οι γραμμένε συνθήκε. Κέντρο θα πάμε, πια αριστερά. Θα πάμε κέντρο έτσι όπω το περιγράφει η κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι α σκεφτούν στα αλήθεια. Όχι να μα. Που κάτι για να, μας, να πάμε κάπου. Και εγώ τώρα έρχομαι στη Νέα Δημοκρατία, όχι για να πάω κάπου. ενώ σε κάποια καρέκλα. <Ρι> τώρα έρχομαι στη Νέα Δημοκρατία, όχι για να πάω κάπου. ενώ σε κάποια καρέκλα. Έρχομαι στη Νέα Δημοκρατία. <Ρι> <Ρι> ναι, έρχεται στη Νέα Δημοκρατία. Κανεί δεν σκέφτηκε, δεν πέρασε από το μυαλό κανενό ότι το κάνει όλο αυτό για μια καρέκλα. Νομίζω κανένα δεν υπάρχει. Για δείγμα, κάποιο να πει: Γιατί από εκεί πήγε στο ακριβώς αντίθετο, ήταν σοσιαλίστρια και πήγε στη δεξιά. Πήγε στη δεξιά γιατί είναι κέντρο. Η εποχή των μπλε καφενείων και των πράσινων καφενείων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Επίση έχει παρέλθει και η εποχή τη πλατεία των αγανακτισμένων. Συζητούμε πια σε ένα άλλο πολιτικό πεδίο με άλλου πολιτικού όρου. Βλέπουμε στην Ευρώπη μια σύγκληση των δυνάμεων. μια σύγκληση των δυνάμων γύρω από το κέντρο και δυστυχώ βλέπουμε και μια άνθιση του λαϊκισμού, τη ακροδεξιά, μια απειλή για τα δημοκρατικά καθορισμένα. Είναι πολύ στο κέντρο. Δεν είναι. Θα πει κανεί. Όμω, το σημερινό έτσι όπω είναι ε, η παράταξη σήμερα, εγώ θεωρώ ότι ε, πρέπει να σκεφτούν. Γιατί πολλοί και πολλές, όπως εγώ, είχαμε αποστασιοποιηθεί και αποστασιοποιούμεθα και γιατί όλο ένα και περισσότερο πλαισιώνουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, εκπροσωπούν το προοδευτικό κέντρο. Ναι, συνυπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία και η λαϊκή δεξιά και ο συντηρητικό κόσμος Αλλά υπάρχει και η φιλελεύθερη πλευρά, υπάρχει και το κέντρο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι σε μια μεγάλη πολυσυλλεκτική παράταξη έχει χώρο και για πολιτικού όπω εγώ. Εννοείται, αφού είναι κέντρο. Όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε ότι θέλουν να κάνουν οι υπουργοί είναι κεντρώα πράγματα. Οπότε πολύ λογικό κόλλησε και η κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο σα αποχαιρετούμε γιατί όπω κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα έχουμε τι παραγγελίε σα, αφιερώσει σα, μα πάνε στι διαφημίσει μετά στο ακριβώ τη ώρα μαγκαζίνω με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα μίστη δευτέρα για σας. Γειά σε αδερφος. Που πάει στο Μανάβικο να πάρει διάφορα, γιατί ήταν πολύ τσιγκούνι σε αυτήν την ταινία, δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν ακριβώς. Πάει και του λέει ο Μανάβικο μέσα με λέει να δω πόσο κάνει τον πεπόνι, που όλα αυτά που κάνει. Όχι ο Ρέστης Μακρυζών, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και με όλα αυτά που λένε, τις φέτε το τόσ και όλα αυτά, το ψωμί, το λάδι, όλα. Φτιάχτα, αρθή κάπως, φτιάχτο. Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Μιλήκη Πόσο είναι το κιλό, 8 Δεν mm -hmm. μου λες για τα ρού Ρε Σταύρο. Mm -hmm. Α είναι έτσι, δεν παίρνω φρούτα, Ρε Σταύρο. Όχι, okay, παίρνω δύο καταλήγια που είναι πραγματικό κλικίσμα και μου έχουν και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Μία φλιβά καρπούζι. Γιατί να πάρω καρπούζι, Δηλαδή. Έχει φτηνότερα. Μπορεί να μην Κορόιδευα εγώ. Μαθημένο από τα δικά μα που παίρναμε πάντα το κουαρπούζι ολόκληρο. Ο μισό παιχνίδι και τ άλλο μισό τι να το κάνω. <Συσό> <Συσό> θα βρεθεί κανένα άλλο μουσαιρή να το πάρει. Κι αν δεν βγήκανο, να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάρουμε. Τέσσερι φέτε ζαμπών, τέσσερι φέτε γιατόστινο τυρί. Τέσσερι φέτε. Να φτιάξει τέσσερα για το μέλλον. Τέσσερα, τόσο θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει δέκα φέτε να τι φετάξει μισέ. Τέσσερα, τόσο του δυο λόγια χωρτένικογένει, διόγκ. Μα τέλο πάντων, τι θέλει, τίποτα ρεστα από Το σαράντα τέσσερα κι από το γλυκό χάραμα. Ο αδερφό, τον αδερφό, με σύμβουλο ένα βρέτανο. Ποτίζουν αιματοστένο, με σύμβουλο ένα βρέτανο. Ανοίκομε στη δύση. Ποτίζουν αιματοστένο, με σύμβουλο Είμαστε και εμείς, Δύση. Ναι, ναι, ώπα. Περίμενε γιατί... Περίμενε, Γεια σας. Γεια σας. Ναι, ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ναι. Έλα, ρε. Λοιπόν, να σου παραγγελιά για την παρασκευή. Δώσε. Χάχανα Kids, θέατρο σκιών. Το συνδυάζεις με τη δήλωση του οικονόμου και πέρα που πώς τους λένε αυτούς εκεί στο Sky με τα τέσσερα τόσες. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτούς τους. Ναι, ναι, ναι. Αυτούς τους. Ναι, ναι. Αυτούς ναι. τους δημοσιογράφους αυτούς που τους... κάνουν λει <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Βρίζω. Εγώ βρίζω, εγώ λέω κολοκουβέντες <laughs> Ναι, ναι, πρόσεχε τι λες Αποστολή, εσουρου, εσουρου Α, ναι, πρόσεχε να θέλεις ένα φλάκι στο, στον Αποστολή Α, καλά, εντάξει και το θυμί σου, έλα Μωράκι μου εσύ, έλα να μαθαίνουν, έτσι σιγά σιγά Σταμάτα παπάκο τι θα φάμε Η κοιλιά μου γουργουρίζει Και η πείνα με δερίζει Μια φέτα ζαμπόν Και ένα ολόκληρο το Έσταρα τόσο θα φτιάξει, πρέπει 10 καφέτες τις φετάξεις, μισές. Γεια σου Παπάκο, γεια σου η οικογένεια. Έσταρα στο σπερκό μας ο τον αδερφό, με συμβουλό Στο βουνό Με Νικήσαμε τον κομμουνισμό στο πλανήτη. Κανόνια στέρν στο βουνό Με σύμβουλο παλάντιανό Αυτό είναι που μας καθιστά κυρίαρχη πολιτική δύναμη Να βάλει αυτού του μαλάκικε που μιλάνε και λένε για τα χειρουργία, αυτό το μπουλί το λούλι. Να βάλει αυτόν από την αγούλα να τον εστέλνει από εκεί που ήρθε και το κεμναστηριακό. Να τον βάλει να επαναβάλει κανένα δύο-τρει φορέ. Και να του θυμίσει αυτού του μαλάκα ότι ψηφίσανε μέσα στη Βουλή αυτά τα τομάρια 51 δισεκατομμύρια να μην πληρώνουν οι τράπεζε και Να μην εκατομμύρια... του θυμίσει ότι Νοβάρτη, να τελειώνουμε. Τα διευκρίνηστα. Βέβαια, να του θυμίσει και την Νοβάρτη και δεν τον έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα τη Βούλη να πάει στην εξεταστική Τον αφαιώσαν η δική του, τον βρήκαν οι Αμερικανοί, οι CIA, οι μυστικέ υπηρεσίε. Oh. Αυτοί τον ανακαλύψανε. Mm -hmm. Και αυτόν ανέφερε και τον Λοβέρδο. Και δεν είναι η Χρυστοφυλοπούλου. Και ο Λοβερδος, τι νομίζει, Γιατί έφυγε από το Πασόκ Δεν έφυγε. χρειάζεται να νομίζω, δεν χρειάζεται. Καταρχά τα κάνετε, κόμμα ή όχι. Ναι. Ρένο μου, σανθήκανε! Σανθήκανε, Ρένο! Τον ετοιμάζει να τον εστείλει στην Ευρωβουλή. Ε, αυτό, μια ασυλία, τέλο πάρουν κάτι, ναι. Τα αποχηματινά χειρουργία ποιο θα τα πληρώσει. Γιατί πρέπει να υπάρχει και η ομάδα να στήριξει το χειρουργείο. Πο θα πληρώσει. Τα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνονται από τον άνθρωπο που επιλέξει να κάνει νυπέ με το απόϊμα και να μην περιμένει τη σειρά του το πρωί. Πολύ απλά. Καλά, μαλλίκα είσαι! Θα πει κάποιο. Ωραία, δηλαδή αυτό που έχει, ο έχουν και κατέχουν θα πηγαίνει γρηγορότερα και ο φτωχό θα αδικείται. Το αντίθετο. Ο φτωχό ωφελείται. Η μαλά, και φίλα. Γιατί ωφελείται, Γιατί την ώρα που ο φτωχό που δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα από την τσέπη του περιμένει να χειρουργηθεί τακτικά. Χειρουργία του ΕΣΥ, όταν κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν για να πάνε στα απογευματινά χειρουργία θα μειωθεί ο να θα Τα απογευματινά χειρουργία θα μειώσουν τις διοχιτέλνε να πάνε Να το εξηγήσω γιατί. Γιατί ένας συμπολίτη που έχει χρήματα να πληρώσει και θα πάει να κάνει μια επέμβαση σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και θα πληρώσει 7.000 Τώρα θα μπορεί να το κάνει και θα πάει σε ένα με Αυτός θα πληρώσει λιγότερα. Για τη σούπα. Θα, έρθω, θα σε γαμίσω. Τεσσάραντα εφτά κι ανάθεμα Όλα δικά τους τα θελάν Κι ο αδερφός τον αδερβό Με σύμβουλο Αμερικανό Εις το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγιούται το αεροπλάνο του οποίου επιδένουν ο αρχιστράτικος κύριος Αλεξανδρος Παπάγος ο στρατηγός Βαν Φλίτ και η ακολουθία God bless America! Είμαι Goldman Sachs. Είπε κάποιο ότι στην εκκλησία δεν έχει γκέι. Ναι, αλλά υπάρχει εάν, ομοφιλοφιλία εάν είστε, στην εκκλησία, είστε... δεν υπάρχει. Ακούστε... Όχι, δεν υπάρχει! Χααααααα! Να σου πω, ήταν μια εκπομπή του νομίζω του Τριανταφυλόπουλου Ζούγκλα που του λέγει Αυτούλου βγαίνει να βάλει κάτι φορέματα κάτι καλσόνε. Το άλλο που έλεγε Είμαι γυναίκα που έχει βγει και έλεγε ο ο, ίδιος. Μπράβο, ναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, τώρα δεν το θυμάμαι γιατί το, το σέρσι, πω, παρακαλώ. Και Όταν έφυγε ο πατήρ Κύρελο, μπήκε μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνει. Είμαι η γυναίκα. Υπάρχει εάν, ομοφιλοφιλία εάν είστε, στην Εκκλησία. Δεν, είστε, δεν υπάρχει. Ακούστε. Όχι, δεν υπάρχει. Είμαι η γυναίκα. Ρώμοθε και δοσειλογή. Πολύ καλό το έχουμε και αγωνιστέ. Στο δικό και στι φυλακέ. Τα χάουσε την οικογένεια. Είναι ο Παρθενών της Συγχρόνου Ελλάδος! Ε, μου λες, όλα την Παρασκευή μπορεί να μου βάλει στα νερά της μαγούλας που είναι πολύ ωραία πλάκα και γελάω πολύ!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 Να μπήσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό. Ε, καλό, δεν είναι, όχι κουβά, είναι, είναι πολλά τα νερά, έχεις πάσει αγωγούς. Ε, πήγαινε με τι να πω. Καλά μα είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώ είναι. Στράτο, Τζόρτζο Γλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Ε, δε, λοιπόν, ένα λοιπόν, έναν υπεύθυνοτος μου. Το νερό να μαζέψεις. Α, τελε ξεχίμα, γα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 Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω Ναι, ναι, ναι Ετοιμόγενη Μαγούλα Τι ετοιμόγενη βρε μαλαίκα, εσείς είσαι πάλι, ποιος, ποιος είναι Δεν σου είπα να μαζέψει τα νερά με τον κουβά Τα μαζεύμε <που> με τον σωσκά Τα μαζεύμε με Τα πρόβλημα θα πάει σταγόνα νερό Γαβ γαβ που να γαυγίζουν. γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ δεν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. δεν είμαστε όλοι ίση. και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Πολλοί φωπλιστέ είμαστε. μου μια χάρη. με την. Ε... Βλαχοπούλου, ένα έργο που έλεγε ο Θείο μου που πέθανε και τα λοιπά και έκρηγε Πέθανε ο Θείο. Ναι, τι, σκέτο. Όχι, αυτό θα το πάρει και θα το βάλει στην ε, νοημοσύνη. Αυτό που κάνετε το, με την νοημοσύνη, τα ωραία. Θα λέει: Εμεί δεν χάσαμε την σωτήρα για τον Βαρουπιτσιώτη. Εννοώ: Δεν χάσαμε για την σωτήρα, αλλά μα χάσαμε. Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Πού <Το> θα Μην λες πολύ, θα σου φύγει το ρήμα. Προσέχως κάσε Ο Μίλκος έφυγε, ο Μίλκος πάει Έλα κάτι σε να συνέλθεις Πώς θα συνέλθω, ο πόνος μήνε με κάλωσα Έλα, έλα, μην κάνεις Ας είναι εραφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει Μάλαμα έκασα, μάλαμα Ο πλούσιος πλούσιότερος και ο φτωχός Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνας ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα Οι αγροτιά και οι εργατιά Τον δρόμο παίρνουν του βοριά Τα φάγαμε όλοι μαζί Για πρόκοπη στην ξένη θιά Κι ένας οφός δοξολογά Για πρόκοπη στην ξένη θιά Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, Δυστυχώ πεθαίνει Κι ένας οφός δοξολογά Είναι ευλογία Δια των τόπων Και επειδή δεν πρόκειται να σε μας για την Παρασκευή ξανά Θα ήθελα αν μπορεί να κάνει το ομίλτο Ακεί πέρα που λέει ότι η κοινοβολιστική του καριέρα Τελειώνει εδώ Σε συνδυασμό με το μα να πάω του Αδαμαντίδη Μα το γιατί ταξίνεις Τέλος πάντων, ναι, ξύνεις <σταξίλυν> Γεννήθηκα στην πολιτική και γεννήθηκα και σε αυτή την παράταξη Και ξέρω πολύ καλά ότι η πολιτική έχει τις καλές και κακέ στιγμέ. <σταξίλυν> <σταξίλυν>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 Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Ανήκομαι στη Δύση. προϋπολογισμό, το πιο μεγάλο μέρος. Η χώρα ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στον ΝΑΤΟ.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 Το έχει και ο, ο, ο, Λαός ο Λαός, Νομίζω ότι είναι το τέλος της αριστεράς στην Ελλάδα Η συντροφή εμπελεστή, οι έχουν χρήγορα, κομμουνιστές Το σύστημα έχει οργανωθεί Ζήτω δημοκρατία Και τα προβλήματα λυθεί Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά Δεν την έχω δει.